Στίχη 16-24 Η θεάρες νηστεία Επί και ουράνι η θησαυρή Ο οφθαλμός της ψυχής Οι δύο κύριοι. 16 Όταν δεν νηστεύετε μη γίνεστε σαν τους υποκριτάς σκηθρωποί και περίληποι διότι αλλοιώνουν τα προσωπάτων και προσλαμβάνουν όψιν και έκφρασιν καταβεβλημένου από τα στερήσεις ανθρώπου διαναφανούν στου ανθρώπους ότι νηστεύουν Αληθινά σα λέγω ότι έλαβαν εξ από τους επένους των ανθρώπων την των. 17. Σι όμως όταν νηστεύεις άλυψε την κεφαλή σου και νύψε το προσωπό σου ώστε να φαίνεσαι χαρούμενος 18. Και να μην φανείς στους ανθρώπους ότι νηστεύεις αλλά να φανεί η σου μόνον εις τον πατέρα σου που είναι ένα όρατος αλλά βρίσκεται παρόν και αυτά τα ἀπόκρυφα μέρη και ο πατήρ σου που βλέπεις τα κρυφά θα σου αποδώσει την αμοιβή σου στα φανερά. 19. Μη μαζεύετε χάριν του εαυτού σας θησαυρούς επί της γης, όπου ο σκόρο και η φθορά τη απειλας ή τη κορίας αφανίζουν τα αποθηκευόμενα είδη του πλούτου και όπου κλέπτε διατρυπούν τους τείχους των θησαυροφυλακίων σας και σας τα κλέπτουν. 20. Μαζεύετε δέδια του εαυτούς σας θησαυρούς των ουρανών, όπου ούτε σκόρο. Ούτε σαπίλα και σκοριά αφανίζουν τα θησαυριζόμενα και όπου κλέπτε δεν τρυπούν του τείχους των θησαυροφυλακίων ούτε κλέπτων. 21. Πρέπει δεν να θησαυρίζετε θυσαβρούς των ουρανών, για να είναι και η καρδία σας προσκολημένη στον Θεόν και στα ουράνια, διότι εκεί όπου θα είναι ο θησαυρό σας θα είναι και η καρδία σας. 22. Δεν είναι δε μικρά συμφορά η καρδία σας και ο νους να κολλήσουν εις τα και τα μάτια. Δια να το καταλάβετε σας φέρω μία εικόνα. Ο λίχνος που δίδει φως στο σώμα είναι το μάτι, όπως και ο λίχνος που φωτίζει την ψυχή είναι ο νους. Εάν λοιπόν το μάτι είναι υγιές, όλο το σώμα σου θα είναι γεμάτον φως, ξαναεί το ολόκληρο το σώμα σου μάτι». Έτσι θα φωτίζεται και η ψυχή σου, εάν ο νου σου και η καρδία σου δεν έχουν τυφλωθεί από την φιλαργυρίαν και την προσκόλληση στα μάτια. 23. Εάν όμως το μάτι σου είναι βλαμμένον και τυφλωμένον, όλον το σώμα σου θα είναι βυθισμένον εις το σκότος. Εάν λοιπόν εκείνο που σου εδόθη για να μεταδίδει φως σε, εις γίνει σκότος, εις πόσον σκότος θα βυθιστείς. Κάτι ανάλογον θα συμβεί εάν και ο νους σου σκοτιστεί από την προσκόλληση εις των πλούτων. Εις πόσον σκότωση ηθικών θα βυθιστεί τότε η ψυχή σου. 24. Μη απατάτε δε τον εαυτό σας με την ιδέα ότι είναι δυνατόν και εις την γη να θησαυρίζει κανεί και εις τον Θεό να είναι προσκολλημένος. Κανεί δεν μπορεί να είναι δούλο συγχρόνω εις δύο κυρίου, Διότι ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλον. Ή θα προσκοληθείς τον ένα και θα καταφρονείς τον άλλον. Δεν δίναστε να είστε συγχρόνως δούλοι και του Θεού και του Μαμονά. Ή θα μισήσετε τον πλούτον, διαναγαπήστε τον Θεόν. Ή θα προσκοληθείτε στον πλούτον και θα καταφρονήσετε τότε τον Θεόν.